Στοίχη 10-17. Θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός. 10. 17 θεραπεια τη συγκυπτουσης γυναικος 10 εβιθας και δέκατα την ημέρα του Σαββάτου εις μίαν από τα συναγωγάς. 11. Και η δου παρευρίσκεται εκεί μια γυναίκα η οποία εξ συνεργίας του πονηρού πνεύματος κατήχε το ασθενία επί 18 έτη και είτο δι' αυτό σκημένη διαρκώς με κυρτωμένο το σώμα και δεν είναι δύνατο να σηκώσει ορθία την κεμφαλήν της ολοτελώς, 12. Όταν δεν την είδε ο Ιησούς, της εφώναξε και της είπε «Γυναίκα, είσαι λυμένη και ελευθερωμένη από την ασθένειά σου». Δεκατρία Και έβαλε επάνω της τα του και την ιδία στιγμή επανέκτησε την ορθία στάση του σώματός της και δόξαζε τον Θεόν για τη θεραπεία της. Δεκατέσσερα Έλαβε δε τον λόγο ο αρχισυνάγωγο γεμάτο αγανάκτηση, διότι κατά την ημέρα του Σαββάτου έκαμε τη θεραπεία ο Ιησούς και έλεγενε στο πλήθο του λαού. Έξι μέρε είναι στη διάθεσή μα κατά τα οποία δικαιούμεθα και πρέπει να εργαζόμεθα. Καταφτάς λοιπόν τα εργασίμου ημέρας να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι κατά την ημέρα του Σαββάτου. 15. Απεκρίθη λοιπόν σε αυτόν ο κύριο και είπε, Υποκριτά, σύπου υπό το πρόσχημα του σεβασμού του σαβάτου κρύπτης φθόνων και μοχθηρίαν. Ο καθένας σας κατά την ημέρα του σαβάτου δεν λύει το βόδι του ή τον όνων του από την Φάτνη και δεν το πηγαίνει να το ποτίσει χωρίς σύμφωνα με την εκπαραδόσωση αναγνωρισμένη ερμηνεία της εντολής του σαβάτου να θεωρείται παραβάτη αυτής. 16. Αυτή δε που είναι κόρη και απόγονο του Αβραάμ, την οποία έδεσε ο Σατανά με την αρρώστια, ώστε επί δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια να μην δίνεται να σηκωθεί ορθία, δεν είναι το πρέπον και επιβεβλημένον να λυθεί από το μακροχρόνιον αυτό και οδυνηρόν δέσημων κατά την ημέρα του Σαββάτου. 17. Και ενώ έλεγεν αυτά, ο Ισού εντροπιάζοντο όλοι οι αντίθετοι του, και όλο ο λαό έχαιρε διόλα τα λαμπρά και θαυμαστά έργα, που διαρκώ έγιναντο από αυτόν.